Κεφάλων ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 675, στήχη 1 σε 11, οι χριστιανοί όχι σε δολολατρικά δικαστήρια. 1. Αλλά αφού οι πιστοί έχουν δικαίωμα να κρίνουν τους εντός της Εκκλησίας αδελφούς, ερωτώ, πώς τολμά οποιοδήποτε από εσάς όταν έχει διαφορά προ τον άλλον αδελφόν, να κρίνεται στα δικαστήρια των ειδωλολατρών, οι οποίοι συνήθως έχουν πολύ χαλαράν ιδέα περί δικαιοσύνης και δεν προσφεύγει στην κρίση και διετησία των χριστιανών. 2. Δεν γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί θα δικάσουν το μακράν του Χριστού πλήθος των ανθρώπων. Και αν σύστα χρησιμοποιηθείτε ως υπόδειγμα και μέτρον επί τη βάση του οποίου κρίνεται ο μακράν του Θεού κόσμος, Είστε ανάξι να κάμε τα κριτήρια εις τα οποία να δικάζονται υποθέσει ελαχί τη σημασία. 3. Δεν εξεύρετε ότι θα δικάσουμε τους εκπεσώντα αγγέλους Και δεν είμαι θα λοιπόν οι να δικάζομεν υποθέσεις υποθέσει που σχετίζονται με τον επίγειον βίον. 4. Εάν λοιπόν έχετε βιωτικέ υποθέσει και διαφορά, είναι προτιμότερον του πιο περιφρονημένου στην Εκκλησία πιστού, αυτού να καθίζετε δικαστά και όχι του ιδολολάτρε. 5. Σα λέγω αυτά για να εντραπείτε: Τόσον πλέον δεν υπάρχει μεταξύ σα ούτε ένα συνετό και μυαλωμένο που θα υπορέσει να κρίνει και αποφασίσει τη διαφορά μεταξύ του ενό αδελφού και του άλλου. 6. Αλλά αφήνεται ο αδελφό Χριστιανό με άλλων αδελφών να εμπλέκεται ει δίκη και δικαστήρια, και η εκδίκαση τη διαφορά των αυτή να γίνεται ενώπιον δικαστών απίστων. 7. Και μόνο το να έχετε δικαστικά διαφορά ο ένα με τον άλλον αποτελεί οπωσδήποτε έλλειψή σα ηθική. Γιατί δεν προτιμάτε να αδικήσετε, γιατί δεν προτιμάτε να αποστερείστε μάλλον παρά να κινείτε δίκας. 8. Αλλά αντί τούτους εις χριστιανοί αδικείτε και αποστερείτε κατακρατούντες εκείνα που ανήκουν στου άλλου, και μάλιστα αδικείτε και αποστερείτε αδελφούς. 9. Αυτό που κάνετε το κάνετε λοιπόν από άγνοιαν. Δεν γνωρίζετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε. Ούτε η πόρνοι, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι εκθυλημένοι και γυναικόδεις, ούτε οι αρσενοκείτε. 10. Ούτε οι πλεονέκτε, ούτε οι κλέπτε, ούτε η μέθηση, ούτε αυτοί που εμπέζουν και υβρίζουν του άλλου, ούτε οι άρπαγε κατ' ουδένα λόγων θα κληρονομήσουν Βασιλείαν Θεού. 11. Και τέτοιοι είσαστε στο παρελθόν, μερικοί από εσά. Αλελούστετε από αυτά τα αμαρτήματα, αλληγιάστετε, αλλά γίνατε δίκαιοι δια τη επικλήσεω του ονόματο του κυρίου Ιησού εν το βαπτίσματι και δια της χάρτο του πνεύματο του Θεού μα.